Στοίχη 14.30. Επίσκεψης της Ναζαρέτ 14. Και γύρισε ενωπίσω εις την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, γεμάτος με την δύναμη του πνεύματος, το οποίο με την νίκη του κατά του διαβόλου τον ενίσχυαιν αισθητότερον. Και λόγω των θαυμάτων του διεδόθη εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας η φήμη ότι είναι προφήτης θαυματουργός, απεσταλμένος από τον Θεόν. 15. Και αυτό σε δίδασκε μέσα στα συναγωγάστον και δοξάζεται από όλου, θαυμαζόμενο και επενούμενο από αυτού. 16. Και ήλθενε στη Ναζαρέτ, εκεί όπου είχε ανατραφεί και είχε μεγαλώσει. Και όπως συνήθιζε και από πρωτύτερα, εμβίκε κατά την ημέρα του Σαββάτου στην συναγωγή και σηκώθηκε από την θέση του για να αναγνώσει προφητική περικοπή από την Βίβλων. 17. Και παρεδόθη σε αυτόν το βιβλίο του Προφήτου Ισαίου, «Και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίο που ήταν τυλιγμένον η σχήμα κυλίνδρου, έβρε το μέρος εκείνο όπου ήταν γραμμένον». 18. «Πνεύμα Κυρίου μένει και αφου εξεδιπλωσε το βιβλιο που ηταν τυλιγμενον η σχημα κυλινδρου εβρε το μερος εκεινο οπου ηταν γραμμένο. 18 πνευμα κυριου μενει και παναπαβεται σε εμέ τον διανα για να συνεργάζεται μαζί μου εις το ζωτηριώδες μου. Και μένει το πνεύμα τούτο εις εμέ» διότι ο Κύριος με έχρησε ως άνθρωπον και με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εις εκείνους που στερούνται την χάριν του Θεού και είναι πνευματικός πτωχή και εις αν κατάσταση. Με έστειλε να ιετρεύσω εκείνους, τον οποίον η καρδία έχει συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας. 19. Με έστειλε να κηρύξω άφεσιν και ελευθερίαν εις δούλους και αχμαλώτους τη αμαρτία. Και να χαρίσω ανάβλεψην εις εκείνου που έχουν τυφλωμένον τον ουν από τον σκοτισμό των παθών. Με έστειλε να απολύσω και να στείλω ελευθέρου από κάθε ενοχή εκείνου που έχουν καταπληγωθεί και συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να κηρύξω και να αναγγείλω την έναρξη τη νέα περιόδου, η οποία είναι αρεστή των Θεών και επιθυμητή στου ανθρώπου, διότι κατευθύν πραγματοποιείται υπό του Μεσίου υπέρ τη σωτηρία των ανθρώπων βουλή του Θεού. 20. Κι αφού ετύλιξε το βιβλίο, το έδωσε πάλιν στον τον υπηρέτην της συναγωγής και κάθισε δια να εξηγήσει και αναπτύξει την αναγνωστή σαν περικοπήν. Τα μάτια δε όλων, όσοι ήσαν στην συναγωγή συναγωγήν, είχουν στραφεί με πολύ ενδιαφέρον και προσοχήν σε αυτόν. 21. Ήργησε δε να λέγεις αυτούς ότι σήμεραν επραγματοποιήθη και παλήθευσαν η προφητεία αυτή δια του κηρύγματος που ακούετε την στιγμήν αυτήν εις τα 22. Και όλοι όσοι ήκουσαν την εξήγηση της προφητείας που εν συνεχεία έκαμεν ο Ιησούς έδιδαν μαρτυρίαν περί αυτού ότι εκεί ρίξε λαμπρός και βρίσκονται εισαπορίαν για τα γεμάτα θείαν χάριν και γλυκύτητα λόγια που έβγαιναν από το στόμα του. Και έλεγαν «Περίεργον, δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ που έως χθες εργάζοντος σαν ἑνᾷ από εμά. 23. Και είπε προς αυτούς Ορισμένος θα μου είπετε την παροιμίαν αυτήν Οι Ιατρέ θεράπευσον τον εαυτόν σου Υπόσχεσαι να μας ιατρεύσεις από τα σταθλιότητάς μας Θεράπευσε την ασημότητά σου Και στήριξε την θέση σου και το κύριο σου προτίστοση στην πατρίδα σου Κάμε και εδώ όσα θαύματα οικούσαμε ότι έγιναν από σέες στην καπερναού. 24 Αλλοϊσούς τους είπεν Αληθό σα λέγω ότι κανένα προφήτην δεν υποδέχονται με την πρέπου σαν τη στην πατρίδα του. 25. Σας λέγω όμως, βασιζόμενος στην αλήθεια, ότι πολλέ χείρε ήσαν κατά τα σημέρας του Ηλία ή το Ισραητικόν έθνος, όταν εκκλείστη ουρανός και δεν έβραξεν επί αίτη τρία και έξι μήνας, οπότε έγινε πίνα μεγάλη εις όλη την υγεία τη Παλαιστίνη. 26. Και ει καμίαν από τα γυναίκα των Ιουδαίων δεν εστάλλει από τον Θεόνο η Λία παρά ει τα σάρεπτα τη Σιδονία, ει μίαν γυναίκα χείραν, ξένην και άγνωστον ει αυτόν. 27. Και πολλοί λεπροί ήσαν ει το Ισραηλιτικό έθνο κατά την εποχή του προφήτου Ελισαίου, και κανεί από αυτού δεν εκαθαρίστη από την λέπραν του παρά ο ο ήρο που ήλθεν από χώραν μακρινήν δια να των Ελισαίων. 28. Και κυριεύτησαν μέσα στην συναγωγή όλοι από θυμών όταν ήκουσαν αυτά που είπε ο Κύριος. 29. Και υπό το κράτος της παραφοράς των εσηκώδησαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την άκρα κάποιου ψώματο του βουνού επί του οποίου είχε νοικοδομηθεί πόλη στον με τον σκοπό να τον κρυμνήσουν κάτω. 30. Αυτό όμω επέρασε μέσα από αυτού κατά τρόπον θαυμαστών και έφυγε.